Και νύχτα έφτασε τα παράθυρα κλειστά. σε ένας χρόνος Πέρυσι ακριβώς σαν σήμερα έφευγε ο Μίκης Θεοδωράκης 2 Σεπτεμβρίου ήτανε του 2021 όταν πέρναγε στην αιωνιότητα Μουσική Πριν ένα χρόνο τέτοια μέρα ζούσαμε όλοι το βιολογικό του τέλος Και αυτό είναι και το μόνο τέλο του Θεοδωράκη που μπορούμε να ζήσουμε και να νιώσουμε. Γιατί ο μύκο Θεοδωράκη δεν έχει τέλο. Δεν μπορεί να τελειώσει και να αποκοπεί από αυτόν τον τόπο και την αλλόκοτη πορεία του λαού πάνω σε αυτόν τον όμορφο και παράξενο τόπο, ή πατρίδα. Όπω είχε πει και ο ελίτη. Οι επικέ μουσικέ του είναι οι χτύπη τη καρδιά μα. Οι λυρικέ μουσικέ του είναι τα χαλαρά μα βήματα. Τα ανοιγμένα χέρια του είναι οι αγκαλιέ μα. Το ύψο του είναι ότι μα λείπει σε ύψο. Το πείσμα του είναι όσα δεν τολμάμε να κάνουμε Τα λάθη του, τα πολλά λάθη του Είναι τα νεύρα μας, τα πολλά νεύρα μας Οι πολιτικές επιπολαιότητές του είναι ο παιδικός μας εαυτός Η Ιδιαίτερη, καθόλου άριστοι φωνή του είναι οι Η τόλμη του να τραγουδά με αυτή τη φωνή είναι η λύτρωσή μας Το μέγεθος του συνολικά, το μέγεθος του Μίκη Θοδωράκη Είναι ότι δεν είχαμε ποτέ και όλα όλες έχουμε ανάγκη Ειδικά σε αυτή την εποχή Του Μίκη Θοδωράκη, από την παρουσία του Μήκη Θοδωράκη, από τι μουσικέ του Μίκη Θοδωράκη στο απόλυτο σκοτάδι, στο βαθύ σκοτάδι, γιατί σήμερα η επικαιρότητα έχει ξεκινήσει με ένα Μητροπολίτη πρωί-πρωί στα κανάλια. Πολύ σύνηθε το φαινόμενο να βγαίνουν Μητροπολίτη να μιλάνε για κοινωνικά θέματα, για θέματα που αφορούν τα πρόσωπα, τι γυναίκε κυρίω. Το ζούμε αυτό συνεχώ τα τελευταία χρόνια. Και βγαίνει Μητροπολίτη Χρυσότομο, πρώην Ζαν Κίνθου, νιν δηλαδή, χωρί έδρα, τίποτα. Και βγαίνει και μιλάει για τις αμβλώσεις, για τις εκτρώσεις και για τον βιασμό. Σε Γιατί... κάθε περίπτωση εσείς είστε κατά των αμβλώσεων. Βεβαίω, Κατά των αμβλώσεων. Mm -hmm. Βεβαίω. Δηλαδή ακόμα ε, εδώ ε, μπορεί ε, είναι να είναι μια γυναίκα που μπορεί να έχει βιαστεί και να έχει συλλάβει ε, και αυτό υπέρ. Συγγνώμη, αν έχει βιαστεί, ναι. Ε, δεν κάθεται και μια γυναίκα και να βιάζεται χωρίς να το θέλει, δεν τρελαθούμε τώρα. Όχι, όχι, ε, ο βιασμός δεν χωρίς ε, να το θέλει. Ναι, τρελαθούμε. Αυτά λοιπόν υπόθηκαν το πρωί, είναι καθαρό άλωθη σε κάθε βιαστή. Αυτό που είπε ότι οι γυναίκες τα θέλουν, είναι καθαρό άλωθη σε κάθε εγκληματία. Ε, σάπιες απόψεις, γεμάτες μίσους και προκαλούν τη, τη, τη λογική όλων των ανθρώπων, ε, δεν έχει σχέση, δεν μπορεί να έχει καμία απολύτως σχέση και καμία άποψη Για το τι θα κάνει μια γυναίκα στο σώμα τη, αναφέρομαι στι άμβλωσει, δεν μπορεί να έχει σχέση καμία εκκλησία, κανένα Μητροπολίτη, κανένα άλλο απολύτω άνθρωπο παρά μόνο η ίδια η γυναίκα. Και βλέπουμε α, αντί αυτή τη άποψη, γιατί είμαστε και στο 2022, να βγαίνουν να διεκδικούν δημόσιο ρόλο και λόγο άνθρωποι που του πληρώνουμε κι όλοι, και να λένε ό,τι πιο μεσεωνικό υπάρχει και με θάρρο και με τόλμη, νομίζοντα ότι λένε κάτι πάρα, πάρα πολύ ε, σημαντικό. Η ιδεότητα σε, σε όλο της το μεγαλείο. Συνεχίζουμε με τον Μητροπολίτη για να έχουμε την πλήρη εικόνα. Δεν κάθεται και μια γυναίκα και να βιάζεται χωρίς να το θέλει. Δεν τρελαθούμε τώρα. Όχι, όχι, ο βιασμός ε, το όχι. Χωρίς ε, δεν χωρίς να το θέλει. Ε, ε, μην τρελαθούμε. Εσύ αντιλαμβάνεστε ότι μια γυναίκα κάθεται και βιάζεται και μένει και βιασμός ουσία. σημαίνει με τη βία κάποιο κακοποιός. Yeah. Α, α, α, α, παίρνει μια γυναίκα και την βιάζει με διατησβίαση. Δεν είναι μια με αυτό το θέμα. Πώς δεν, δεν με βιάζει; Επειδή συμμετοχή, συμμετοχή. συμμετοχή λέτε σοβιασμός. Συμμετοχή γιατί δεν θα μπορούσε να συμμετέχει. Πρέπει να ενεργήσει και οι δύο. Αφού να γίνεται δια τη βία, σεβασμιότατε. Σύλληψη, σύλληψη. Γίνεται δια τη βία όταν σύλληψη. έχει τον βιαστεί. Δεν, σύλληψη. δεν σύλληψη. αναφέρεται Συλληψη. δικαίωμα τη γυναίκα. Η Γι αυτοδιάδεση του σώματό τη. Συμμετοχή στον έρωτα, αν επιτρέπεται η έκφραση. Μάλιστα. Έτσι. Και το βίο. Άρα λέτε ότι δεν γίνεται αλλιώ σύλληψη, εάν δεν υπάρχει συγκατάθεση. Επομένω λέτε και το προϊόν του βιασμού πρέπει να τη χάνει προστασία. Ένα λεπτό σώμα λέει σώμα, ότι από βιασμό δεν, προε... δεν μπορεί να προέλθει σύλληψη, Μάλιστα. Επειδή δεν υπάρχει έρωτα. Α αγάπη Τι συζητάμε πρωί-πρωί, Είναι σαλεμένο γέρο που βγαίνει και λέει ό,τι να είναι, Ό,τι του κατέβει κανονικά. Και η ίδια η Εκκλησία, βέβαια, διαχώρισε τη θέση τη. Και είναι και οι συνάλλευοι δημοσιογράφοι που καλούν και επιλέγουν τέτοιου ανθρώπου στα πάνελ. Και δεν είναι μόνο σήμερα, είναι σχεδόν καθημερινά για άσχετα για τέτοιου τύπου θέματα πολύ ευαίσθητα. Να υπάρχει εκπρόσωπο αστυνομία, συνδικαλιστή, να υπάρχει ένα παπά, ένα ιερέα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο και να μιλάνε, να τοποθετούνται για όλα αυτά τα θέματα. Και πετάει την άποψή του ο Μητροπολίτη, τη μαύρη άποψη, βουτυγμένη στα πιο σκοτεινά πηγάδια και μα γυρίζει πίσω όλο αυτό, ακόμη και η συζήτηση για τι αμβλώσει. Γιατί έβγαλε μια απόφαση η Εκκλησία, μπορεί να καταδικάσει το Χρυσό αλλά έχει βγάλει κείμενο που. Μιλάει για τι αμπλώσει και η ελληνική ελληνική πια εκκλησία γιατί και στι άλλε εκκλησίε το βλέπουμε και στην Αμερική με αυτά που γίνονται και στην Ευρώπη. Ο πλανήτη πηγαίνει προ τα πίσω σε όλου του τομεί. Προφανώ θα πάει και σε αυτόν τον τομέα παρέμβαση στη ζωή, ειδικά στα σεξουαλικά θέματα, διότι είναι ένα θέμα που πολύ γαργαλάει κυρίω στου μικροπολίτε, όπω παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια. Μια τελευταίο απόσπασμα από το πρωινό. Άρα η σεξουαλική, αν, επαφή, αν η σεξουαλική έρωτα, επαφή είναι μόνο για αναπαραγωγή. Ναι, δεν είναι Η σεξουαλική επαφή είναι μόνο για αναπαραγωγή. Ναι, δεν είναι σωστό. σωστό. Τουλάχιστον η Εκκλησία δεν το δέχεται. Δηλαδή, στου Μητροπολίτε η Εκκλησία δεν δέχεται σεξουαλική επαφή. Δεν λέω αναπαραγωγή, γιατί είναι λίγο δύσκολο να γίνει στι περισσότερε περιπτώσει. Μπορεί να γίνεται. Θέματα έχουμε άλλοι τα θέματα. Οπότε η απάντηση η απάντηση αυτά. Πολλέ απαντήσει από ακραίε μπορεί να είναι, μετριοπαθεί μπορεί να είναι, αλλά μια ωραία έτσι απάντηση, σύντομη, ω 40-52η είναι αυτή. Με το τουφέκι μου στο νόμο, σε πόλει, καμπού και χωριά τηλεφτεριά ανοίγω δρόμο, τον στρωνοβάγιο και περνά. Εμπρό, ελό, ελό, για την Ελλάδα. το δίκιο και τηλευτεριά, στα τροβουλό και στην κοιλάδα πέτα πολέμα με καρδιά ο ελάς, ένα τραγούδι η ζωή σου όταν στηρά χειροβολάς κι αντιλαλούν απ' τη φωνή σου πλαγιές και κόμπι, ελάς, ελάς. Αυτή είναι απάντηση για όλα τα θέματα. Ό,τι θίγουμε, αυτό είναι απάντηση. Που μόλις ακούσαμε πάντα από τη φωνή του Μίκη Θεοδωράκη Πώς φαίνεται ότι κάποιος δεν έχει δουλέψει ποτέ σε επιχείρηση Δεν υπάρχει επιτυχημένη επιχείρηση ναι, ναι. Η οποία δεν έχει ικανοποιημένους εργαζόμενους <Κι> Και σε αυτό είναι κάτι Στο οποίο θα στεκόμαστε πάντα πάρα πολύ Ως κυβέρνηση Δεν υπάρχει επιτυχημένη επιχείρηση ναι, ναι. Η οποία δεν έχει ικανοποιημένους εργαζόμενους Αυτό ακριβώς. Πώς φαίνεται ότι δεν έχει δουλέψει ποτέ και σε επιτυχημένη και σε μη επιτυχημένη επιχείρηση Ξέρω άπειρες επιχειρήσεις, έχω δουλέψει και στο παρελθόν που ήταν πολύ επιτυχημένες και οι ικανοποιημένοι δεν ήταν οι εργαζόμενοι. Το ακριβώς αντίθετο. Όσο πήγαν καλύτερα τα πράγματα, η πίεση από πάνω ερχόταν περισσότερο με διάφορους τρόπους. Όχι μόνο με μειώσεις μισθών, με πιέσεις, με συμβάσεις, ειδικές, ατομικές... Και ένα κλίμα γενικότερα που μπορεί να ξεκινήσει από του πάνω ρόφου και να φτάσει μέχρι κάτω με πολύ μεγάλη μαϊστρία. Άσχετο, εντελώ άσχετος από την οποιαδήποτε δουλειά, ο Κυριάκο Μητσοτάκη, εδώ πρωθυπουργό, ήθελε να τοποθετηθεί και για αυτό το θέμα από τι αίρε που βρέθηκε χτε. Πώ φαίνεται τώρα κάποιο ότι είναι ειδικό στο δούλεμα, Αυτό κύριε Αρσένη, αφορά φτωχού ανθρώπου. Εσείς δεν είστε σχέσει με αυτού. Άρα λοιπόν, εσεί οι κουνάτε το δάχτυλο στου εργάτε του Εγώ αυτό δεν το ανέχομαι. Εμεί αρντόμαστε πράγματι για το φτωχό εργάτη. <Ρι> Εγώ αυτό δεν το ανέχομαι. Εμεί αρντόμαστε πράγματι για το φτωχό εργάτη. Νομίζω όλοι οι φτωχοί εργάτε κάθε βράδυ προσέρχονται και μνημονεύουν τον Άδων και την κυβέρνηση συνολικά. Πώ φαίνεται τώρα κάποιο ότι είναι ειδικευμένο στην αρουλουμπαρία. Οι εξελίξει ό,τι αφορά την οικονομία μέσα στο περιβάλλον των πρωτόγνωρων μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κρίσεων παρουσιάζουν δύο όψει. Από τη μια, τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι η οικονομία μα έχει αποκτήσει πολύ γερά θεμέλια και καταγράφει εξαιρετικά θετικέ επιδόσει χάρη στο άρτια δομημένο εξ αρχής σχέδιό μα <συσκλώσεις> και την επαγγελματική από την πλευρά τη κυβέρνηση συλλοποίησή του. Μπράβο <συσκλώσεις> του! Είναι η βασική αιτία που η Ελλάδα αντέχει και δεν έχει συνθλιβεί στι συμπληγάδε των τεράστιων διεθνών πιέσεων. Αντέχουμε γιατί μέσα από μια σταθερή και αποτελεσματική διακυβέρνηση υπεραποδίδει η οικονομία μα. Ευτυχώ! <συσκλώσεις> Ότι να είναι Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Οκ okay. Καταλαβαίνουμε όλοι Πρέπει να πει αυτά που λέει Το καλύτερο όλων είναι ότι αναφέρεται συνεχώς Στον επαγγελματισμό της κυβέρνησης Το λέει εδώ και κάνα τρίμηνο Το έχει αρχίσει αυτό Στους, Στα εισηγητικά εκεί στο press room Πριν τον αρχίσουν τις ερωτήσεις οι δημοσιογράφοι Μιλάει για τον επαγγελματισμό της κυβέρνησης Λες και δεν βλέπουμε όλοι Κάθε μέρα τον επαγγελματισμό αυτή τη κυβέρνηση επιμένει να μα λέει ότι είναι πέρα από όλα τα άλλα, ότι πάμε καλά, ότι αντέχουμε και το σχέδιο, αλλά ο επαγγελματισμό τη κυβέρνηση είναι ένα πολύ ωραίο ε, θέμα, όλο αυτό, μια πολύ ωραία εικόνα. Και βάλτε του υπουργού που ξέρετε, την κυβέρνηση με όλα αυτά που συμβαίνουν, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Και αν δεν είναι αυτό ο επαγγελματισμό, τι πραγματικά είναι. Κορυφαίος των επαγγελματιών είναι ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κυβέρνησή μας φίλες και φίλοι έχει συμπληρώσει τρία χρόνια σκληρής δουλειάς από φόρτος εργασίας και η καλύτερη απόδειξη του τι έχουμε πετύχει είναι το έργο μας. <ΛΣ> Θέλουμε να μιλάμε με έργα και όχι με λόγια. Η καλύτερη απόδειξη του τι έχουμε πετύχει είναι το έργο μας. Αυτό ισχύει. Αν κάτι επίση ισχύει, είναι ο επαγγελματισμό κυβέρνηση, το σχέδιο, ότι οι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι υπάρχουν σε πολύ επιτυχημένε επιχειρήσει και ότι η κυβέρνηση αυτή είναι για του φτωχού. Όπω είπε ο Άδωνη Γεωργιάδη, 2.110.80.880, το τηλέφωνο που μπορείτε, αν συμμερίζεστε όλα αυτά, να πάρετε. Σα περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Είναι ευτυχισμένο εργαζόμενο ο Αποστόλη και παρακολουθεί και αυτό. τον επαγγελματισμό και τον ζηλεύει και προσπαθεί να τον μιμηθεί των στελεχών της κυβέρνησης οπότε βοηθήστε τον λίγο σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό όσο εμείς ακούμε αυτό I came too far θα μπορούσε μόνο να δώσει αυτό το τίτλο σε αυτό το ποίημα Καρτέρεμα Αυτό ακριβώς Γιώργος Δαλάρης εδώ σε μια ειδική εκτέλεση δεν είναι Σε μια άλλη εκτέλεση όχι ειδική Σε μια άλλη εκτέλεση δεν είναι η κλασική εκτέλεση του δίσκου Εδώ Ελληνοφρένια 211 18 8, 80 το είπαμε και πριν πάρτε Πάμε στο πρώτο μέρος του λαού κολλά και στις πρώτες Είλοι να είμαστε καλά αδιαζύντως μην το θυμόμαστε. Όχι με. Δεν θα το θυμόμαστε έτσι μάνα... καλώς για κάτι καλώς σίγουρα δεν θα το θυμόμαστε. Ναι, καλά. Να σου πω πέντε του μήνα δεν είχατε πει ότι θα γυρνάζει Είδε, είδε, είδες. είδες. Άλλοι να συνεπεί εμεί, Τσάκ. Ναι αλλά εγώ ξέσαν δεν έκασα. Κατατήκη σήμερα, μήκαν το ραδιοκόνο. Ναι δεν έχασκει τίποτα εντάξει θέλω να σου πω και εγώ μ Στα καλά ξεκινάνε από 5 του μήνα. Το λέω, spoiler. Καλά, εντάξει. Μα μάλλον του φασίστε όλου εκεί, κούλοι, άδωνοι. Ναι, χλό, για να ισιώσετε, και... μωρέ, λίγο να, να έρθει smooth transition. Σιγά-σιγά από τα προηγούμενα εντάξει. που ακούγατε, να έρθείτε λίγο ομαλά σε εμά. Ναι, ακούγαμε το πώ το έρθει τον άλλο στο φασίσο γάλα, αλλά τον, τον αφιάρε. Και εδώ, εδώ είναι αφιάστα, το ξέρετε. Κανένα άλλο. Τι καλό παλικάρι, τέλο πάντων. Καλώ ήρθατε. Και τον ανταμείβη και ο κόσμο από ό,τι βλέπω. Α, τι είναι βαριά τα σκάτα που θα τον σκεπάζουν. Βαριά θα είναι γιατί είναι πολλών. Ένα αυτό. Να σου πω κάτι άλλο. Θα μπορούσε να πει, α είναι εμάς. βαριά και τα τυριά που τον σκεπάζουν, τι πιτσαχάτ. <laughs> το διάβαζε κι αυτό, ναι. Τι το διάβασε, μόλι το άκουσε. Εγώ το είπα, τι το διάβασα. Το είχα διαβάσει και στο facebook. Αμπά. Το ίδιο ακριβώ. Να σου πω. Ε, ωραία, τότε α είναι βαριά τα ζαμπών που θα τον σκεπάσουν Νο. και τα πεπερώνει. Άιστα διάλογο. Όλοι αυτοί που μα λέγανε πουτινάκια, λοιπόν, έτσι, να δούνε τον εαυτό του τον καθρέφτη σήμερα που λυπούται για το θάνατο αυτού του καθάρματο μαζί με τον Πούτιν. Δίπλα-δίπλα λυπούται. Μα για αυτού δεν ήταν κάθαρμα, για αυτού ήταν ο άνθρωπο που έφερε την ειρήνη στην Ευρώπη και στην Ευρώπη Ακριβώ. Ακριβώς. Ήτανε λοιπόν συνοδοιπόρος και ομοειδεάτης τους ίδιο κάθαρμα με αυτού, ίδιο κάθαρμα με τον Πούτιν. Αυτή λοιπόν που λυπούνται σήμερα για το θάνατο αυτού του καθάρματος, αυτή είναι τα γνήσια Πουτινάκια. Για να μην πω πουτανάκια. Καλά έκανες. Γιατί δεν το σκεφτήκαμε. Γεια σα. Γεια σας. Ο Απόστολο, ο Μαυροντιμένο. Μαυροντιμένο Περκέ. Αμπράβο. Λοιπόν, επειδή λέγαμε για τον Κορμπατσόφ. Α είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Α, ναι, δάκρυ, πένθο, μαύρα. Αυτό ήταν απλό ο Καραγκιόζη, γιατί ο Καραγκιό ήταν σε άλλη σκέψη. Αλλά αυτό ο Πούστη ήταν ο πρώτο, ο σημαδεμένο που ρήμαξε την κοινωνία εκεί. Να μην μιλάτε λίγα. έτσι, λίγα λέτε. Ha, ha, ha. Καλά είστε παιδιά σας... Καλά σήμερα, μια χαρά, that's fine. Πολύ. Όλα καλά, τώρα καλύτερα. Ε, αυτό που σκέφτομαι βέβαια θα έρθουν οι εκλογές αλλά ο λαός είναι στο μαλακιστό σύστημα και πάλι γιατί φοβούνται είναι η καλύτερη τώρα κατάσταση. Ε βέβαια, εδώ έχουμε δημοκρατία, είναι διαφορετικά. Είμαστε στη Δύση και ζούμε καλά. Αυτό ναι, αυτό <συγνώ> να το σημειώνουμε <συγνώ> καθετώσον να μην ξεχνάμε <συγνώ> ότι ζούμε <συγνώ> καλά. Ακριβώ. το λυπηρό είναι δυστυχώς, το λυπηρό ότι πολύ φοβούμε, Δεν θα έχουμε και τίποτα καλύτερο να περιμένουμε κάτι από του νέου. Γιατί μεγάλη την πρόκειται κάτι να αλλάξουν και αν ψηφίζουν μόνο για ζημία είναι. Δυστυχώ, πολλοί στεναχωριέμαι ότι δεν έχω ελπίδε ότι ο κόσμο μπορεί να προσπαθήσει με την όλη κατάσταση που ζούμε άσχημα. Γιατί εμένα αυτό μου έρχεται ότι είναι μια κατάσταση η ακρίβεια όπω ακούω για πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ήταν τότε έτσι τα πράγματα. Πολύ φοβάμαι. Γεια σου, αγαπημό. Κάτω. Δεν θέλω απεσιοδοξίες Και εγώ δεν θέλω να είμαι απεσιοδοξη Αλλά, Αλλά μου έρχεται γιατί έχω και μια ηλικία μεγάλη Και έλεγα Α. αυτές τις εκλογές κάποιος θα τρακουνήσει το κεφάλι Πόσο του. μεγάλη ηλικία νέα μπάμπο Για πες πόσο. Για νέα οπωσδήποτε. 71 είναι. Α, καλέ σιγά. Η άλλη έχει για... Τέλος πάντων. Η άλλη έχει υπάρχει. για κολλατσιό τώρα. Εντάξει, έλα. Οκ. Okay. Λοιπόν, να λοιπόν. είστε καλά γόροι μου. Γεια, γεια. Έχουμε και τον Καραμαλί μέσα σε όλα αυτά. Μα προέκυψε από προχθές. Ήταν να μην κάνει παρέμβαση. Την έκανε και θα συζητάμε τώρα για πολύ καιρό. Και είπε την περίφημη μαντινάδα στο τέλο, Πολύ ξέρουμε ήταν ευθεία βολή κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και τα αγέννητα σε αυτόν τον τόπο το κατάλαβαν. Εκτό από τον συνάδελφο Δημήτρη Καμπουράκη. Και έκλεισε με μια μαντινάδα, Σοφία, ο Καραμαλί. Έκλεισε με μια μαντινάδα με τον Αετό. Το... Εντάξει, αυτό ε... ήταν. η Μαντινάδα ήταν για, για, το, για τον Κεφαλογιάννη έτσι δεν ε, είχε δε, δε, τεχνή για τον κουβέρνο ήταν για τον Κεφαλογιάννη και ήταν και ωραία Μαντινάδα άτοι να ακούσουμε ναι. Άλλο τον να σε και άλλο να τον κάνεις Άλλο το να θωρείς κορφές και άλλο να τι φτάνεις Αυτά τα είπε για τον Κεφαλογιάννη ο Καραμαλή. Και όλοι καταλάβαμε το ακριβώ αντίθετο. Μα έχει αρνητική χρειά η μαντινάδα. Δεν το είπα με τη θετική διάσταση, γιατί έχει και θετική και αρνητική. Αλλά έτσι όπω το είπε και το κράτησε στο τέλο και με όλα τα προηγούμενα που είχε πει για τι παρακολουθήσει και όλα τα άλλα, προφανώ ήταν κατά του Κυριάκου Μπισωτάκη και όχι υπέρ του Γιάννη Κεφαλογιάννη, που ήταν και η, η δική βραδιά που έγινε εκεί. Λαό μέρο δεύτερων. Αποσέλι! Έλα! Έλα, αγόρι μου πει: Πού είσαι να πούμε, Καλή σεζόν, αγόρι μου, καλή σεζόν. Καλή, καλή να είναι. Να είναι καλή, εντάξει, μακάρι. Ευχέ είναι, δεν δε, δε, Σεζόν δε, δε. Δε. με εκλογέ, καλή θα είναι, εντάξει. Θα, θα πάει το ξεκατίνιασμα σύννεφο. Τροπή σα, τροπή σα! Δεν τρέπεστε λιγάκι! Ισχύει, ισχύει, αλλά τώρα κολλάει αυτό που μου πει: Θε μου τι κοινό έχει, Βαρουφάκι, Σίριδα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, όλο ο χώρο κέντρο αριστερά και μέχρι άκρα δεξιά. Μέχρι και Χρυσή Αυγή μέσα σου, βάζω. Τι κοινό έχουν, τι κοινό έχουνε, τα κανάλια. Πέρα από αυτά. Α. Τι κοινό σημερινό είναι τη επικαιρότητα. Τα κανάλια είναι, αλλά τι, τι, τι κοινό έχουν. Το λένε όλοι για τον Κορμπατσόφ. Σε καρμπατσόφ! Σε καρμπατσόφ! Σε, Σε καρμπατσόφ! Αυτό ναι. Και αυτό δείχνει κάτι και για το δικό του το ποιόν και για το ποιόν του Κορμπατσόφ. Το ποιόν του Κορμπατσόφ το ξέραμε, μην αμφώνεσαι. Όχι ότι το, το δικό του δεν το, αλλά... το ξέραμε. Και το δικό του το ξέραμε και <laughs> ξέραμε, <laughs> ξέραμε ποιο θα, <laughs> θα κλάψουν για τον Κορμπατσόφ. Ναι, είναι ένα στοιχείο όμω, ένα ακόμα στοιχείο. Ναι, ισχύ. Μαύρε θε. Καλά, μα με δει, σοκολάτα. Δεν και, και αυτό το, το λαδάκι το που έχει τη γυαλίδι στην Κόπερτον, τέτοιο, Cooper, ναι, καρότο. ναι. Είμαι να με δει τι να σου <σχύ> <σχύ> πω, <πολυγορευτός>, σαν σεράνο. Είσαι <σχύ> <σχύ> <σχύ> έτοιμο για τηγάνι, ε. Βάζεις ο κράτος στο τηγάνι, Λαδο... <σχύ> κινέζικη συνταγή, Λαδομέ... αλλά ok. Έτσι έτσι, έτσι μου, Πανέ, πανέ. Γεια σας, Ελληνοφρένια. Ναι, ναι. Καλώς μας ήρθατε. Χαρά να σας ακούμε. Συγχαρητήρια. Πολλά. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. <Ρελίου> Παραπολιτικά παρακαλώ. Ναι, ναι. Να κάνω ένα σχόλιο. Ο είναι... το ακούω. Επειδή είναι ο πίσω κλπ. Και λέει αυτό το πράγμα και αγλλεγική, παιδιά. και από για να μην πηγαίνει σε όλου. Τέλο πάντων, είναι αλεγγύη, θα λέγαμε, ε... Short, short, δηλαδή σαν μικρομίου. Αλλά αυτό που μας έχουν στα Αλληλεγγύη, αλληλεγγύη Το έχουν πει 200 φορές για έναν βλάκα που δεν ξέρει, εντάξει, Ένας που ξέρω οικονομικά και λίπα, και λίπα, και που... Απλά επειδή υπάρχουν πολλοί βλάκε που δεν ξέρουν Πιάνει είναι. Να μην παίρνει κανένα τίποτα, αλλά να διαφημίζετε από τα πετσωμένα κανάλια του ότι δίνουν τελεφτά. Ναι, αυτό λέω εδώ. Είναι για αντροπία. Αντροπία, δηλαδή. Γιατί ξέρω οικονομικά. Έχει ανέβει ζωή από το 12 μέχρι το 22. Αγαπητέ, με την τροπή έχουν τσακωθεί αυτοί. Δεν του μοιάζει. Τέλο πάντων, εντάξει, έτσι αυτό θα του να κάνουν. Να ακούγεται ο κόσμο, δηλαδή. Είναι με τροπία. Μου κοροϊδεύουν τον κόσμο, μα δουλεύουν όλου σα. Πλαγωδός, Απίστευτο, ναι, κι εγώ πέφτω από τα σύννεφα. Του είχα Λε. δηλαδή για έντιμου, συνεπεί και αξιοπρεπεί. Η κυβέρνηση των καλύτερων, των πιο ικανών. Γιατί μα έχουν ζωήσει στην κάνει την ελληνική. Ξέρω προσωπικά για μένα είναι 3,69 το μήνα. Δηλαδή τι μου το λέτε, να τα κάνω τι λέει. Θα πάρω ένα καφέ το μήνα. Για να μου το κάνω αγίαδε, παιδιά. Καταλαβαίνετε, αυτό θα με Οι άλλοι όμω ούτε καφέ δεν δίνανε. Μη μου ανοίγετε το στόμα τώρα, τέλο πάντων. Έλα γορήνά μου. Έλα! Καλό από καλό καιρό την Καλή επιστροφή παιδιά, να είμαστε καλά, να είστε καλά κι εσεί και να σα κούμαι. Χάσετε, έπρεπε να γυρίσετε, δηλαδή πρώτη φορά που ήθελα να μην σε βασίζει τι διακοπέ σου και να γυρίσει το 15 Αυγούστου. Δεν τη σεβάστηκα, 5 Σεπτεμβρίου το να γυρίσουμε, μην μου ανοίγει στο στόμα τώρα. Άστα να πάνε άστα. Αλλά να σου πω κάτι δεν θα αφήνε και αυτό ο μισατάκι να γιάσει. Μόνο αυτό, παιδί μου να πηγαίνει διακοπέ. Μόνο αυτό! Ολωνών τον άλλο να τι γραμμήσει. Τέτοιε πού συγκεκριμένο. Πάντοτε αλλαπα, καλά μα έχουν πριν να Δηλαδή εκπομπή να μην σηκώνει τηλέφωνα, έχει να πάρει ησυχητικά από όλο τον Αύγουστο παράχει. Τρει ώρε αδιακομπή μέχρι τα Χριστούγεννα. Έχει πει πολλά και αυτό και οι υπόλοιποι. Υλικό βγαίνει, παράπονο δεν έχω. Ναι, γράμεις, δεν θέλω Ά, να δε είμαστε και δεν δε μ' αρέσει. Όχι, αυτό είναι, αυτό είναι. Εντάξει, η επιτυχία αυτή είναι. στηρίζεται από του παράγοντε. Τι να κάνουμε, π π ότι πρέπει Πάνω στην απογείωση, από το γελαστό πεδίο όπω το ξέρουμε όλοι, ορχιστρικό βεβαίω, γιατί έχει παίξει και σε ταινίε, στο μουσικό κομμάτι αυτό. Κάπου εδώ να πούμε γεια, γιατί έχουμε τι παραγγελίε όπω κάθε Παρασκευή, είναι η πρώτη Παρασκευή τη Σεζόν. Έχουμε ξεκινήσει από τη Δευτέρα και θα συνεχίσουμε βεβαίω εδώ στα Παραπολιτικά. Άρα, παραγγελίε έρχονται τώρα, μπόλικε είναι χορταστικέ. Μετά διαφημίσει, αμέσω μετά μαγκαζίνο με την Ανδριάνα Ζαρακέλη. Τα υπόλοιπα εμεί στη Δευτέρα, γεια σα. Λοιπόν, bon, καλή αρχή να είμαστε καλά που δεν θα είμαστε, αλλά δεν πειράζει. Και εντάξει, φάλεσε παρακαλώ για την Παρασκευή, άμα θε την να λέει για το γιο κακό που πήγαινε, του παίρνει γάλα. Αχ, ναι, βλάκα. αυτό που λέει γάλα, βλάκα σε βαπορέ. Μεγαλώνει, μεγαλώνει γερά παιδιά. Είστε μέσα! Βλάκα σε βαπορέ, ναι, ναι, φέρνα αυτό το βλάκα σε βαπορέ. Καταλαβαίνετε τι θα πει μια πυρηνική έκρηξη σήμερα. Εσεί ήσασταν μικρά παιδιά όταν εγώ, έγινε και το Τσέρνο. Εγώ είχα μωρό το γιο μου. Εγώ είχα μωρό το γιό μου όταν έγινε το Τσέρνομπιλ. Εγώ είχα μωρό το γιό μου... Και θυμάμαι πως έτρεχα να βρω γάλατα σε κονσέρβα Για να μην βγει ο Κώστα φρέσκο γάλα τότε. Μεγάλη φουρτούνα πέρασε, πυρα. Το κάτω σπρωτοπολεί και όλα ως αυτό Και ψάχνει να σωθεί αριστερά και δεξιά. Το κάτω σκοτώνει, φύγει σαν να Ό,τι πάει κοντρα σε αυτό το γιώνει. Το κάτω σεισπράτη ποτέ δεν πληρώνει. Πάνω σε μπαλκόνια σημαίνει ψώνει. Έλα, αποστόλη τρομερέ! Έλα. Βάλε μου λίγο ρε το κουτσούπα που λέει το πείμα, ρε μ' αρέσει αυτό ρε! Ποιο πολλά πείματα, αυτό με το πιτόγυρο? Το σουβλάκι με πίτα το γνωστό πιτόγυρο. Του βουλή, στη βουλή που τα λέει έτσι ωραία ρε, εξηγήσου, εξηγήσου. Ποιο, ποιο θέλετε, Αυτό είναι που έλεγε εκεί, πώ το έλεγε αυτό που. Δυ, με τον Όργουελ τον Ρουφιάνο. Πολύ Όργουελ έπεσε σήμερα εδώ μέσα και από του δυο σα. Μεγάλος Ρουφιάνο τη αντίδραση, ο, ο τύπο εκτό των άλλων. Ναι, ναι, πάλε, αποστόλη, βάλε μου λίγο. Στο το ξέρετε το κουτσουμπαβάλε, φάλε. Καλά θα περάσουμε. Αραμπάδε και καρούλια, ραπανάκια και μαρούλια, μια παντόφλα στο κρεβάτι, βάσανα που έχει αγάπη, ωραία που λιβαδιά, χωρί καμιά αιτία. Έλα ρε, πια στα γραμμή, ρε φίλε. Κάτσι, κάτσι θα μου κάνει το φάι, ρε φίλε. Μαζί πάει αυτό, ναι. Λοιπόν, να σου φίλε Λοιπόν θέλω μια. Μονώ και σου κάνω το βίντεο. Όχι, όχι, όχι, το βάλα. Παλιά υπήρχε ένα. Εποχέ σκάι, είχε πάρει Υπουργείο Δημόσια Τάξη για κάποτε υπήρχε μια ιστορία με να βάλουν φανάρια στα πρόβατα. Κόλο να στο στο ναι. φίλε, βάλτε την Παρασκευή σε παρακαλώ. Τι να σα Ρε φίλε, επειδή κάποιο είχε πάρει και έλεγε θυμάμαι από παλιά στο Sky και θυμήθηκε αυτό ξέρω εγώ παιδί μου και έτσι ήμουρθε να το ζητήσω. Εντάξει, ο καθένας ό,τι θυμάται. Έγινε. Ευχαριστώ, Παθολαγγί. Καλημέρα. Διεύθυνση τροχαίας. Στο Υπουργείο, έτσι. Ναι. Ήθελα να σα κάνω μερικές ερωτήσει σχετικά με το νέο ΚΟΚ. Ναι.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 Διάτρο, κάτι, κάνεις, μωρέ. Ξέρω Λίκο εγώ. Διάτρο, το κάνεις. Ξέρω να του βάλουμε ένα φακό στον κόλλο να φεγγίζει <laughs> κάτι. Βέβαια, έχω ένα τράγω πίσω γλέντι, αλλά δεν ξέρω, δεν κάθονται κιόλα αυτά. <laughs> η τοποθέτηση πώ γίνεται, Δηλαδή θα, θα μαγαρίσουμε όλα τα κατσίκια και θα τα κάνουμε τρελέ για να μα βλέπουν τα αυτοκίνητα. Απλώ θα βάλει ένα εκεί, εντάξει. Σε ένα τυχαίο. Ναι, μου εντάξει, εντάξει, Και γίνεται η δουλειά, Δεν θα με γράψουν. Εγώ φοβάμαι, Με γράψουν. Ε, εντάξει, τώρα, Τι χρώμα να είναι. ,τι θέλεις, Ρώμα. Το κάτωσο πλήσι ξέρει να πορώνει. του και Φροθίζει, και του Το χωρί δεν ενώνει. Και θέλει να Σε σπίτια, κλουφιά, μέσα να του Και σε μια δουλειά να του καλησπέρα. Ε, καλησπέρα. Καλή χρονιά να έχετε με υγεία πανόλο το σταθμό, μια αφιέρωση για την παρασκευή αν γίνεται. Λέγε. Στον κύριο το Γεράκο και στη εκπομπή του Γιώργου αυτοκιά, νομίζω απ' την κέρκι, με την τλεπορία με το ασθενόφόρο. Κατε... Βεβαίω, ωραία, okay. οκ. Ήθελα να κατέβεις στον τέλος γιατί δεν μπορεί άλλο. Όχι, όχι. Ναι, ναι, οκ. Όχι! Εσεί είσαι ανεβασμένο πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο. Και έπεσε! Ήρθαν το ασθενοφόρο πράγματι, μετά από λίγη ώρα. Ακού ακολούθησε μια πορεία πέντε χιλιόμετρο Ναι. Κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο ναι. Πάρε τη πορεία του και, και πήγε προβορά. Είχε μια τρελή πορεία το νοσοκομείο. Σε κάθε στροφή Α. κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην μετάξει έξω. Αντί να να, ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, yeah, yeah, yeah. λάξανε περισσότερο την πορεία του. Yeah. Και εμπονούσα, και εμπονούσα. Και τι να κάνω; Ακούστε, ε, συνεχίσαμε την πορεία. Εφτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν, ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Yeah. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, με τι να πόντε ψηλά, πότε yeah, κάτω yeah, στο πρεβάτι. Yeah. <laughs> Τους λέω να σταματήσουνε, Για να κατέβω. Mm -hmm. Δεν ανήκα πλέον. Έβλεπα. Είδα το χάρμα με τα μάτια μου. 65 χιλιόμετρα και τα παντούπα τα αυτοκίνητα, ε! Όχι, oh, όχι, oh, oh, να με. Μην... Να μην το γνωρίσω οι άνθρωποι αυτό που είπε φεραγωγό. Το κράτος κόσμο θέλει να Στο ματάν τα πιζί κι και τους καμαρώνει. Και σε Το κράτος και όλα Όσο έχει σχολή Το κράτος και όλα Το τολί, τι να σώσει, λοιπόν μια παραγγελιά θέλω για την Παρασκευή Đωσε. Λοιπόν θα παίζει Δίκες μόνος σου στη μαύρη λίστα Και θέλω να παίζει ε, Να παίζει λίγο ο Καραμαλής που τον έχει στην Μπούκα Ο Κωστάκης ο Βούδας Θέλω να παίζει λίγο ο Άδωνη να ουρλιάζει Λίγο η Λουκά Και λίγο ο Πολάκης έτσι να βάλουμε και λίγο Πολάκη, ρε παιδιά Και να παίζει αυτό το Black List της Άγγελας Δίκες μόνος σου στη μαύρη λίστα Άλλο το να είσαι αετός και άλλο να τον κάνεις. Άλλο το να θωρείς κορφές και άλλο να της φτάνεις. Νύχτα έρχεσαι και δεν πείς νύχτα Θα βρεις αναλύχθητη πόρτα Μετανιώστε! Μετανιώστε είστε ζωντανοί νεκροί! Σύγκινο, στο κράτο, τη κορυφή, ο πάτος, Το θύμα είναι κι ο Τα κάνει τα του, να για να είναι αυτός και τάξη, σε άλλη τάξη. Και πάτσι, τους και Μα όταν το ποτήρι, θα μας κάνει το Καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Εμείς. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώ ήρθαμε, καλώς ήρθαμε. Όποτε μπορεί, ενδεχομένω Παρασκευή, μπορεί να βάλει όλα αυτά τα ωραία που λέγανε οι πολιτικοί αρχηγοί στη Βουλή. Και από πίσω μετά να βάλει τον Ζαμπέτα από την ελληνική ταινία Ο Αχώρταγο που είναι προ το τέλο και να λέει: Πε τα μεγάλε, wow, ευχαριστώ πολύ, καλή χρονιά να έχει. Να σε καλά χρόνια πολλά, χαρούμενη Χρυσή Η απάντηση είναι μία. Εγώ δεν κάνω πίσω και η Έλληνε δεν γυρνάνε πίσω. Yeah! Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τον ανένδοτο θεσμικό αγώνα για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων και της ασφάλειας του πολίτη. Προσεύχεστε κάθε βράδυ, πριν κοιμηθείτε, να μην μπει το μέρα 25 στη Βουλή. Εμείς θα σας χαλάσουν αυτέ τις προσεχίες. να φύγετε μήπως και έρθει η ελληνική λύση που θέλει μια τετραετία να κυβερνήσει και την Ελλάδα να βοηθήσει και τους Έλληνες να αναστήσει. Σε τέλω, τώρα φταίω εγώ να πω που τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια. Αφού το κράτος από πάνω μας κρατιέται, πως γίνεται να μας κρατάει με δεσμά. Το επόδιο ξέρουμε καλά πως ξεπερνιέται η ιστορία το έχει μόνο ένα συμπέρασμα. Κι αλέγεις θέση είτε θέλεις είτε όχι το κράτος ήταν πάντα με τους δυνατούς και εμείς το βάρος που είναι μέσα στην απόχη Με μια καλή κεθάρτη ανάποδα η βάρκα του. Χαίρετε, από το σαλήν. Γεια σα, εγώ. Έθελα μια παραγγελία για την Παρασκευή. Κάποιοι χημικό από τη δελεφωνία του Γρηγορόπουλου. Mm. Και τον καραμαλή, με τα ματωμένα χέρια που είχατε βάλει στην mm. πλουτική Ελίνα φρένα. Τον καραμαλή, πώ θα τον βάλω στο ραδιόφωνο. Ε, την ομιλία του. Καλό. Λέγε ότι καταδικάζουμε βία και είναι κρίσιμη σημασία. Και μην καταδικάζει πολύ, και... κατούρα και λίγο. Κατάλαβα. Έγινε. Η ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό. Και η απώλεια τη αναντικατάστατη. Τι απειλή μπορούσαν να έχουν δύο άνθρωποι 37 χρονών με όπλα. απέναντι σε 4-5 παλικαράκια. Ας είναι η στάση μας, η συμπεριφορά όλων μας. Ο ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του Αλέξη. Το παιδί μου δολοφονήθηκε εν ψυχρό, ανέτεια.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 Και θέλω, αφίρω για την Παρασκευή, το τραγούδι των Κοινών Θυμητών. Το κράτος δολοφονεί και ο λαός αυτοκτονεί. Μαζί με τον Μπελογιάννη, με το λαμπράκι, με το Φίσα, φτιάχτω. Το... το στολιοφωνίζει ο λαός αυτοκτονή όσο חיπάς στη σχολή κι επενδέα το κόμμα μα δεν έχει ανάγκη να ζητήσει τίτλους πατριωτισμού από κανέναν τους έχει κερδίσει με το αίμα του και με τα όπλα του κύριος με τα όπλα του κύριος με το αίμα του το κράτος στολιοφωνίζει ο λαός αυτοκτονή όσο το κράτος διακινεί ναρκωτικά να το τρίκλο που ήταν παρακισμένο εκεί γένημε φώρα πέφτει πέφτε του και τον κτηπάει το λαbrä το κράτος στολιοφωνίζει ο λαός αυτοκτονή ως επιλέγει να ζήσει μεθανικά μήπως καπιάση Μην μπαίνει ανάποδα το αυτοκίνητο και βγαίνει και έτσι απλά το όνομα Ο ίδιος ο Παύλος Υπέδειξε το δολοφόνο Γιατί πήγαν να πιάσουν τον Παύλο Και λέει τι κάνετε εμένα Το κράτος δολοφονεί αφέρτα κάθε μέρα Μιχάλη Αλέξη Παύλο Λουκμάν και δεν ποτέρα Για σου πω για την Παρασκευή θα ήθελα δύο παραγγελίε. σπάστε εσεί τι δύο. Η μία είναι έξω από τα δόντια του Χάρι Κλίντ, τον αντένα που είχε κράξει τον παπαδάκι και είπε: Όπου του βρίσκει ο κόσμο, να παίρνει ένα καμπρόνι και να του πάει στο ξύλο. Τι να απαντήσουν αυτοί. Πρέπει να κρυφθούν στα λαγούμια του. Να μην ξαναμιλήσουν. Και δεν πρέπει ο λαό να του επιτρέψει να μιλήσουν. Και αν έχουν τη δύναμη και νομίζουν ότι, είναι, ότι έχουν δημοφιλία, α βγουν δρόμο. Και εγώ προτρέπω το λαό όπου του βρει να του με τι Με τα καδρόνια, Όχι. με τα χέρια, με, τε, με τις ροχάλες. Κάποτε πρέπει να πάρουν τη θέση του έσκους που τους αξίζει. Θέλω για την Παρασκευή, πληνή ένας χρόνος από το θάνατο του Μίκη. Την πόρτα ανοίγω το βράδυ. Την πόρτα... Δεύτερη είναι βάλε όλες τις δικαστικές αποφάσεις που αθώσαν τους μπάτσους και βάλε το τραγουδάκι, το γερμανικό, το φασιστικό, γιατί έτσι αποφασίζουν αυτοί, το Έρικα Σε ευχαριστώ πολύ και καλή δύναμη, αδερφέ. Ένταση στο μεικτό δικαστήριο της Αθήνας μετά την ανακοίνωση της απόφασης για τη δολοφονία του Ζάκ Κοστόπουλου. Οι τέσσερις αστυνομικοί αθώθηκαν. Ελέφτεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 7 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση του περάματος. Τα εσόδια που είχαν επιβληθεί από το πρωτότυπο δικαστήριο στον πρώην ειδικό φρουρό για την δολοφονία του Γρηγορόπουλου όταν εκείνο ήταν 15 ετών, έσπασαν αυτή τη φορά από τους τέσσερι ενόρκους που ψήφισαν υπέρ τη αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρώτερου σύνομου το να κουμπήσω σ' κάμνη για να κάτσει όθλος κι εκεί κάπως θα μιλάμε θα'ρθεί συντροφιά